Children, γιατί δεν φωνάζετε; Ζήτω το έθνος. Γιατί δεν φωνάζετε; Ζήτω το έθνος. Γιατί δεν φωνάζετε, ζήτω. Δεν τα αγαπάτε, Το αγαπάνε το έθνο, αλλά δεν περίμεναν ότι πηγαίνοντα την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, γιατί από εκείνη το ηχητικό και βλέποντα τον Μητροπολίτη Κοζάνη να κάνει κήρυγμα, δεν περίμεναν οι πιστοί που ήταν μέσα ότι ξαφνικά θα άρχισαν να φωνάζουν. Ζήτω το έθνο και ζήτω ένα σωρό άλλα πράγματα. Συνήθω αυτά τα φωνάζουμε έξω από την Εκκλησία, όχι μέσα, μέσα στο κήρυγμα, κατά τη διάρκεια του κήρυγματο. Για άλλο λόγο πήγαν εκεί για να ηρεμήσει η καρδιά και η ψυχή του αν ηρεμή. ή για να εκτελέσουν το θρησκευτικό τους καθήκον και χρέος όχι να φωνάζουν συνθήματα λες και είναι στο στρατόπεδο ορκίζονται νεοσύλλεκτοι παρόλα αυτά με το στάνιό του όρισε λίγο Μητροπολίτη στην αλήθεια ε, φώναξαν και το έθνος και για τα άλλα Ζήτω το έθνος Γιατί δεν φωνάζετε Ζήτω. Δεν τα αγαπάτε Ζήτω η Ελλάδα μας Ζήτω. Οι άνοπλες δυνάμει μας Ζήτω. Η χωροφυλακή μα! για τρίμα σε αυτή την δύσκολη περίοδο Ζητώ. Γιατί το λέτε πολύ σιγά δυνατά να το πείτε Ζήτω λοιπόν Ζητώ. Ζήτω το έθνος Το ελληνικό έθνος είναι εδώ, Ζή, ζήτω το έθνος Ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος! <laughs> Η άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα εθνικιστικά συνοδεύονται από τόνου βλακίας και ανοησίας όποιος και αν τα επικαλείται όπως και αν τα επικαλείται ο Μητροπολίτης λοιπόν στο κήρυγμά του έκανε μια... Ανάλυση, αυτά είναι ωραία όταν φεύγουν από τα θρησκευτικά και μπαίνουν στα εθνικά, στα γεωστρατηγικά σε τέτοιου τύπου θέματα έκανε λοιπόν μια ανάλυση και ιστορική για το τι ακριβώς θα γίνει με την Τουρκία Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια Θέλει λέει το καθυστελόριζο να είναι δικό του Όχι λέει δικό μας έτσι λέει ο καινούργιος Σουλτάνος Ναι, μες στην καρδιά του λέει είναι η παλιά οθωμανική αυτοκρατορία δηλαδή μέχρι τις πύλες της βιέννη, παρακαλώ Και ο άλλος ο υπουργός των ναυτικών του ο Σολοχού πως το λένε Ακάρ η γαλάζια πατρίδα Ας κάνουν κατά δω. Ας κάνουν κατά δω. Αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα Θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή. Είναι σίγουρος. Θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Τι ανάγκη έχει ο Μητροπολίτης. Από τα φέρετρα των νέων ανθρώπων θα είναι και θα βγάζει αυτού του πύρνου ανόητου λόγου, σαν αυτό εδώ που ακούσαμε μόλι τώρα στην Κοζάνη. Όλα αυτά, ευτυχισμένοι είναι εκεί, έχουν και τον Μητροπολίτη, του λέει όλα αυτά τα ωραία. Θα ακούσουμε μια κάποια αποσπάσματα στην πορεία και φώναξαν λίγο έτσι ψόφια το ζήτω το έθνο. Μετά με την παρακίνηση κάτι έγινε, αλλά πάλι υπολείπονται του σθένου που χρειάζεται να έχει κάποιο για να φωνάξει. Ζήτω το έθνο, ζήτω η Ελλάδα, ζήτη η χωροφυλακή, η οποία δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Τα μυαλα έχουν σταματήσει. Στο τότε, όταν υπήρχε χωροφυλάκι, πάμε τώρα στην καρδίτσα. Η καρδίτσα έχει χτυπηθεί. Ε, καταρχάς με την νεροποντή, την πολύ ισχυρή, τον Ιαννό. Και χτε πήγε ο Τσίπρα, σήμερα ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα τρία χτυπήματα. Νομίζω το σημερινό είναι λίγο πιο γερό από όλα τα υπόλοιπα. Πήγε και ο Χαρδαλιά. Είναι και ο Χαρδαλιά. Ε, Ένα επιχειρηματία τη περιοχή βρήκε την κάμερα, μάλλον η κάμερα τον βρήκε. Και ο άνθρωπο έβγαλε όλη του την αγανάκτηση και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για το επιτελικό κράτο. Ελάτε να δείτε την κατάσταση εδώ, δείτε πώ είμαστε. Σαν τα ζώα. Κανένα δεν έχει έρθει από την πόλη εδώ να μαζέψει ένα μπάζο, να μαζέψει ένα σκουποδόνιο. Εκεί που είναι μέσα στα μαγαζιά μα, στι πόρτε μα. Είμαστε μόνοι μα εδώ, ο καθένα μόνο μα. Έναν δεν είδα. Από ΔΕΙΑΚ, από ΔΕΗ, από Πυροσβεστική, από κανέναν. Κανένα. Είμαι μόνο μου, αυτό νιώθω. Με ένα ανοιχτό ελπιδοφόρο στοίχημα, αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Καταπληκτικό. <αποκαλούμε> Χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, τίποτα και χωρίς να δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο. Μετά από 2,5 ώρες για να κάνω 700 μέτρα να πάω σε ένα σπίτι, από τα ορμητικά νερά εξαντλημένος, κομμένος, ήθελα να πνιγώ εκείνη την ώρα, έφτασα σε ένα ξένο σπίτι για να κοιμηθώ 5 η ώρα το πρωί. Παίρνω το 112. Για μια γριά που άκουγα, γριούλα που φορέω, 85 χρονών ήταν 90 Με είχε... ανάπηρο παιδί μέσα μου Με είπατε Με ανάπηρο παιδί μέσα είχε βγει και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια και λέω να πάρω το 100 Πού να το σηκώσει κανένα. Να, ναι. Πήρα όλα τα τηλέφωνα και μου φορέσα από μπαλκόνια «Υπάρτε το 112 και εμεί προσπαθούμε αλλά δεν βρίσκουμε κανέναν» Παίρνω το 112 όπου προσπαθούσα μέσα στα νερά να περπατήσω και μου το σηκώνω κάποια στιγμή και... Χόρια που του λέω είναι μια γριούλα, έτοιμη. Εκεί που φωνάζει βοήθεια πανικοβλημένη. Μου κάναν ανάκριση. Ποιο είμαι, τι είμαι, το τηλέφωνό μου, πώ λέγομαι, το μικρό μου, το νερό μέχρι που έχει φτιάσει. Μέχρι τον Αστραγαλό τη, πιο πάνω, είναι σε ισόγειο, πόσο ψηλό το ισόγειο. Ανάκριση ένα τέρατο το τηλέφωνο μου Εγώ του έλεγα πεθαίνει, άρχισα να φωνάζω. Δεν πήγε η γυναίκα μέχρι να του εξηγήσει Φυσικά μέχρι αυτό είναι η άμεση βοήθεια. Αυτό είναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό του know as better. Δεν γίνεται απρόσωπη επικοινωνία. Μπορεί να πνίγεσαι, ναι. Να είναι το νερό, να πνίγεται η ηλικιωμένη δίπλα με το ανάπηρο το παιδί, να έχει τον πανικό, να μην ξέρει τι γίνεται, τα αστραπόβροτα γύρω-τριγύρω. Αλλά έχει σημασία η ανθρώπινη επικοινωνία. Δεν θα χάσουμε την υπόστασή μα. Δεν είναι ένα απρόσωπο επιτελικό κράτο. Είναι ένα επιτελικό κράτο που μόλι πάρει τηλέφωνο στην κρίσιμη στιγμή που πνίγεσαι, θα σου πιάσει την κουβέντα. Να πείτε και δύο λόγια. Δεν θα πνίγεις έτσι, δεν θα πας έτσι τελείω ψυχρά. Υπάρχει στον Έλληνα, μια στα σιά, να μάθει ακριβώ τι γίνεται. Έχει σημασία το νερό, αν είναι στον Αστράγαλο, αν είναι στο γόνατο, αν έχει φτάσει στο λαιμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο άνθρωπο εδώ, λόγω πανικού, προφανώ δεν τα εκτίμησε. Αλλά είναι οι νέε διαδικασίε και, και σχεδιασμοί του επιτελικού κράτου. Και επειδή δεν τα εκτίμησε, έβγαλε και ένα συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μα, πάρα πολύ άτοπο. Παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δεν είμαστε φυτά. Δεν είμαστε ζώα. Πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι και να προνοούν πράγματα και στο πρόβλημα να είναι εδώ. Απαιτώ να είναι εδώ. Κουράστηκα να μην είμαι εδώ. Να τους βλέπω με τα σκαρπίνια και τα κοστούμια και να μας το παίζουν πολιτική επίπεδου. Κανένας δεν είναι πολιτικό επίπεδου. Είμαι νέα δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα με αυτά τα ζώα. Αυτό. Είμαι νέα δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Μα αυτά τα ζώα. Με ένα ανοιχτό ελπιδοφόρο στοίχημα, αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Μα αυτά τα ζώα. <Το> Είμαστε αποκλεισμένοι όλοι. Νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε. Καταπληκτικό. Εγώ μαγειρεύω, παίρνω νερό από ένα ρέμα ή το οποίο είναι θολό και το στραγγίζω από ένα αυτοκίνητο. Δέκα άτομα φορτίζουν από ένα αυτοκίνητο. Το δικό μου αυτοκίνητο δεν ξέρω καν πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Καταπληκτικό. Όπω λέει τώρα Μπακογιάννη, τέσσερι μέρε μετά, μέχρι και χθε δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν και νερό. Και στην κεφαλονιά και στην καρδίτσα. Και βρίσκουν διάφορου τρόπου να αντιμετωπίσουν αυτό που υποτίθεται το επιτελικό κράτος στις τέσσερις μέρες θα έπρεπε να είχε κάνει με διάφορους τρόπους με τον πιο απλό που είναι μια γεννήτρια μέχρι τον πιο σύνθετο να αποκαταστήσει τα δίκτυα δεν είμαστε εκεί παρόντες δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται αλλά το τετραήμερο είναι πάρα πολύ για τέτοιε το λένε όλοι και στην Κεφαλούνια και στην Καρδίτσα και είχα έχασει η Νέα Δημοκρατία τον ψηφοφόρο ήταν και ψηφοφόρος της Νέα Δημοκρατίας ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι ένα κράτος που θα είναι δίπλα του στα δύσκολα ήρθαν τα δύσκολα ήταν βέβαια το κράτος δίπλα του του πιασε κουβέντα λίγο πριν πνιγεί μέσω του 112 το οποίο λειτουργήσε Στη μισή καρδίτσα γιατί στην άλλη μισή λέ, τα οι κεραίε από την νεροποντή και δεν έπιασαν όλοι το μήνυμα του 112. Ευτυχώ, γιατί μπορεί να είχαμε και εκατόμβοι νεκρών, θα φεύγαν όλοι. Τρέχοντα όπω είχε πει ο Χαρδαλιά, ξαναγυρίζουμε λίγο παραδίπλα εκεί στην Κοζάνη, γιατί πρέπει να ε, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του τι ακριβώ πήγε πολύ άσχημα στην μικρασιατική εκστρατεία 100 χρόνια πριν, ενώ πήγαιναν όλα τέλεια. Εμεί εκεί στο Μοριά, εμεί εκεί στα Καλάβριτα σηκώσαμε το Λάβαρο να πάμε μέχρι την πόλη και την Άγια Σοφιά. και οι προδότες Έλληνες μας κράτησαν για την εξουσία μέχρι το Σπερχιό. Γιατί χάσαμε τη μικρασία; όλα πήγαιναν τέλεια. <Καιρια> Γιατί χάσαμε τη μικρασία; όλα πήγαιναν τέλεια. <Καιρια> Είμαι νέα δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Με αυτά τα ζώα! Ποιος! Ποιος! Αυτό! Ένα μηδέν! Με αυτά τα ζώα! Ποιος! Ποιος! Αυτό! Δύο μηδέν! Με αυτά τα ζώα! Ποιος! Ποιος! Αυτό! Τρία μηδέν! Από εκεί να το λήξουμε στο 3-0. Η φωνή που μα λέει ότι ήταν όλα τέλεια στη Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά λόγω πολιτικών μείναμε μέχρι το σπερχιό mm. Δεν αποδεικνύεται τίποτα από αυτά, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ο Μητροπολίτη Κοζάνη, τον ακούμε και πριν, να παρακινεί να φωνάξουν. Ζήτω το έθνο, ζήτω η χωροφυλακή, ψόφι μέσα εκεί στο, στην εκκλησία, το πλήρωμα και το πίμνιο. παρόλα αυτά, όμω, κάποια στιγμή πήρε μπρο. Έχει σημασία πώ αντιλαμβάνεται κανεί. Τέλεια, στο προηγούμενο, άλλο θέμα. Έχει σημασία πώ αντιλαμβάνεται κανεί την παρουσία του, το ρόλο του, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του, τη συμβολή του στα δημόσια πράγματα. Θα ακούσουμε εδώ τον Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Υγεία, στα πιο κρίσιμα χρόνια του Υπουργείου Υγεία, να μιλάει για το έργο τη κυβέρνηση, το διορθώνει, του ιδίου για τι ΜΕΘ. Εμείς στην Αττική, εγώ στην Αντική, κύριε Ζώλη, έχω 409 κρεβάτια ΜΕΘ όταν ο κύριος Τσίπρας 565 όλη την Ελλάδα. Να που συμβαίνουνε και θαύματα και πουλώνονται τα, τα τραύματα και βελτιώνονται τα, πράγματα, και βελτιώνονται τα πράγματα αιμορραγίες και κατάγματα σχολικοητήτες και φράγματα θέρματα διφραγκά παιδιά Εγώ στην Αντική κύριε Ζόητα, έχω 409 κρεβάτια μεθ. Καταπληκτικό! Πονάχτε μου ένα γιατρό ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ� Έχεις <Τι> <Τι> στο κεφάλι ψηλά. Μα αυτά τα ζώα <Τι> όλοι Μα αυτά τα ζώα, στο ε, κεφάλι ψηλά. Ωραία, τι έχει να γίνει. Αυτό, στο κεφάλι Να γίνουμε όλοι καλά. στο <Τι> ε, κεφάλι ψηλά. όλοι καλά. Η διοκτήτη ΜΕΘ, Βασίλη Κικίλια, σε λίγο θα βγει και θα λέει: Έχω και ΜΕΘ, πάμε μια βόλτα. Είπε ίδιο ότι έχει 409. Ο αριθμό των ΜΕΘ εντωμεταξύ έχει γίνει λάστιχο από τον Απρίλιο και μετά. Όποιο βγαίνει κυβερνητικό παράγοντα, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, Πιο τελευταίο μέχρι τον αξιόλογο βουλευτή αυτή τη αξιόλογή τη βουβλητική ομάδα λένε άλλα νούμερα, άλλα αντάλα. Δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει και συνεχώ αυξάνονται ενώ παραμένουν σε πολύ χαμηλό αριθμό. Παρόλα αυτά να κρατήσουμε το θετικό ότι ο Κηλιά έχει ο ίδιο 409 ΜΕΘ ιδιοκτήτης μέθ. Είναι νέο επάγγελμα. Και τα λέει έτσι πάρα πολύ ωραία και καμαρώνει και όλας κάνει και τη συγκρίση με τον τσίπρα που είχε 500 τόσε ο τσίπρα. Μια που είπαμε Τσίπρας, προχθές ανακοίνωσε το όραμά του, όχι, την πολιτική, στρατηγική, το πλαίσιο, το οικονομικό για τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Φίλε και φίλοι, η χώρα σήμερα χρειάζεται ένα ριζοσπαστικό και συνάμα ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι αυτό τη επίθεση στους εργαζόμενους και του αφανισμού, ναι, του αφανισμού, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Καταπληκτικό. Είναι αυτό τις επίθεσης στους εργαζόμενους αυτό. και του αφανισμού, ναι του αφανισμού, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό. Το αυτό που λέμε και διάφορα τέτοια, ναι του αφανισμού, δεν είναι μόνο του αφανισμού, ναι του αφανισμού. Είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και θα εφαρμοστεί, ανεξαρτήτως αν το θέλει ο εκάστοδη Πρωθυπουργό, Αυτό εφαρμόζεται, ο αφανισμός των εργαζομένων, ναι, ο αφανισμός και των μικρομεσαίων, ανεξαρτήτως των προθέσεων και των άλλων δηλώσεων. Τελικά αυτό γίνεται, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια με κρίση, τώρα και με πανδημία γίνεται κανονικά, ναι κανονικά όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας όπως έχετε ακούσει από χτέ τις ειδήσει και σήμερα και πριν στο Δελτίο το ακούσαμε και παίζει την επικαιρότητα στο Άγιο Όρος έχουμε κρούσματα κορονοϊού 8 τα επίσημα καταγεγραμμένα στην Μονή του Αγίου Παύλου θα ακούσουμε τον ηγούμενο της συγκεκριμένης Μονής τον Μάιο όταν είχαν κλείσει οι εκκλησίες είχε βγάλει και αυτός ενώ είναι σε μοναστήρι έχει και κανάλι η συγκεκριμένη μόνη οπότε στο youtube μπορείτε να τα παρακολουθήσετε άμα θέλετε. είχε βγάλει κήρυγμα και είχε πει τότε για το ποιος ακριβώς θα τους προστάτευε να ανοίξουν τις εκκλησίες να βγει ο κόσμος έξω να βγάλουν τα εικονίσματα να κάνουν λιτανίες να παρακαλέσουν με τον παντοδύναμο Θεό να άρει αυτόν τον πειρασμό δεν μας σώνουν οι άρχοντες του Μόνο ο παντοδύναμος Θεός Αυτός θα μας σώσει Μην πλανάστε Μόνο ο Θεός θα μας σώσει Μόνο ο Κυράς μας Παναγία Μόνο οι Άγιοι Απόστολοι Μόνο οι Άγιοι είμαστε όλοι <σχελίδι> 8 κρούσματα Επειδή ακριβώς είναι από πάνω ο Θεός Μέσα στο μοναστήριο 8 δεν ξέρουμε Και μέχρι προχθές δεν ξέρουμε Έχουν μπει και επισκέπτες Πιστοί προσκυνητές Τι ακριβώς θα βγάλει Ισούμα τις επόμενες μέρες Εδώ στην Αθήνα πάντως Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα Ειδικά στην Αττική Αποδίδει το επιτελικό κράτος Η σχεδιασμή της κυβέρνησης άριστα δείτε ειδικά σήμερα Παίζουν στα social media, δεν θα τα δει και πουθενάλλου, φωτογραφίε από το σταθμό του συντάγματο του μετρό και από του σειρμού. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν έχει γίνει καμία άλλη μέρα. Είναι φοβερό. Βλέποντά το, καταλαβαίνει ότι μόνο σήμερα έχει διασπαραίει ο ιό όσο δεν είχε διασπαρεί καμία άλλη μέρα. Λεπτομέρεια θα πει κάποιο γιατί σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, έχουν κάνει τα πάντα και φταίνουν όλοι αυτοί που μπήκαν μέσα στο μετρό για να πάνε στη δουλειά του, διότι η λογική αυτή τη κυβέρνηση και αυτή τη εποχή. Είναι ότι φταίει το άτομο. Ο άνθρωπο φταίει για όλα. Δεν έφταιγε στην προηγούμενη καραντίνα, εκεί ήταν ο Μωυσή, που μα έσωσε και τα χειροκροτήματα που δίναμε τα βράδια. Αλλά τώρα, εδώ που δεν πάνε καλά τα πράγματα, φταίει το άτομο. Φταίει ο καθένα από εσά, εργαζόμενο, φοιτητή, νέο, μαθητή, που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα σχέδιο νέο τη αστυνομία, το μάθαμε χτε βλέποντα το δελτίο ειδήσεων τη ΕΡΤ. Τώρα, ένα σχέδιο για ένα ιδιότυπο lockdown σε πλατείε, όπου παρατηρείται συνοστισμό. Έχει καταρτήσει η ελληνική αστυνομία για την αποφυγή περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Και είναι εδώ μαζί μα στο στούντιο η Κάτια Νιάκαρη για να μα παρουσιάσει το σχέδιο. Τι προβλέπει, λοιπόν, κάτι. Απαρέγκλητη εφαρμογή των μέτρων. Αυτό επισημαίνουν πηγέ από την ελληνική αστυνομία. Είμαστε σε πόλεμο. Αρχικώ όμω με μια ανθρωπιστική προσέγγιση και όχι με κατασταλτική διάθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχει συχνές περιπολίες Πού σε κάνω, πού σε βρίσκω όταν είσαι πορτά Βράδινη περιπολία στη δική μου πορτά Οι αστυνομικοί που θα κάνουν τις περιπολίες θα συγκεντρώνουν κάποιες πληροφορίες Απλώς χρειάζεται να ξέρεις το Google Search και να μπει στην πλατφόρμα Και στη συνέχεια φυσικά θα παροτρύνουν από τα μεγάφωνα Όλα τα παλιωσίδρα μαζεύω Ο παλιατζής, ο ήρθε στην γειτονιά Είτε ε, να ε, απομακρύνεται ο κόσμος είτε να τηρεί τις αποστάσεις Η Αρχή για αποστάσεις μάσκες, το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας Από αύριο μάλιστα που σε έχουμε πληροφορηθεί θα υπάρχει και ένα νέο ηχογραφημένο α, μήνυμα Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δει το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Θα ενημερώνεται λοιπόν από εκεί και πέρα άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων και όπου χρειάζεται θα μεταβαίνει και ο επικεφαλή. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Στη συνέχεια, στην περίπτωση τώρα που κάποιο δεν συμμορφωθεί, ο κόσμο δηλαδή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε προ αυτή την πραγματικότητα. Θα φτάνουν ειδικά κλιμάκια τη αστυνομία. Κύριε Θεοχάρη, ελπίζω να με ακούτε. Μολούν. Λαβέ, ρε, μαλάκα Και λυπάμαι που δεν ξέρω πώς Λέγανε οι αρχαίοι το μαλάκα για να στο πω και για, να εφο, ε, για να εφαρμοστούν φυσικά τα μέτρα Όπου χρειαστεί θα υπάρχει φυσικά Αντριάνη και υποχρεωτική απομάκρυνση Φύγετε να πάμε επιτέλους την Ελλάδα μπροστά Να φύγετε κύριε, να πας Φύγετε, φύγετε μια ώρα αρχίτερα Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο πως η το. Περιέγραψε χτε το Δελτίο Ειδήσεων τη προηγούμενη μέρα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήταν ο κύριο Κουμουτσάκο. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, ο οποίο ε, κοινωνάει μέσα σε εκκλησία, χωρί μάσκα. Ε, έγινε ένα σούσουρο. Μάλιστα, απάντησε και ο Χαρδαλιά όταν ερωτήθη την συγκεκριμένη ημέρα αν θα το έκανε. Είπε κάτι ότι την πίστη δεν πρέπει να την ε, επιδεικνύουμε. Έχει γίνει θέμα με τον Κουμουτσάκο. Έβγαλε μια απάντηση μέσω δημοσιεύματο του Κουμουτσάκο που λέει μάλλον σκόνταψε και πήγε εκεί και έπεσε μπροστά στον παπά που κρατούσε τη Λαβίδα ότι του την είχαν στιμένη λίγο πολύ παπάδες, τον έβγαλαν φωτογραφία τελείωσε αυτό το θέμα σήμερα βλέπουμε τον Χαρδαλιά που είναι στην καρδίτσα πάνω και είναι ένας ιερέας στέκεται εκεί περπατάει ο Χαρδαλιάς μπροστά του θα το δείτε αυτό το πλάνο, παίζει παντού και σκύβει να το χέρι με το που βλέπει η ιερέα με το που βλέπουν όλοι αυτοί οι χέρι ανεξαρτήτως κορονοϊού, πανδημίας οτιδήποτε Σκύβιο ο χαρδαλιάς, δεν φυλάει ακριβώς το χέρι Φιλάει το ράσο, το ύφασμα μεταξύ καρπού και αγκώνα Φιλάει εκεί το ράσο θα ακούσουμε πως το περιγράψαν όλο αυτό στην πρωινή εκπομπή του Sky, ο για να δούμε τι έκανε ο κύριος Χαρδαλιάς Λοιπόν, έπακα, ναι. Φίλισε το χέρι του, του ιερέα πάνω από, το, λοιπόν, όσο, καρ... πάνω από τον καρπό Α, καταβλή. το ύφασμα. Ναι, ναι. ναι. Δεν είναι σωστή η κίνηση όμως. Η αλήθεια είναι. Μασκούλες. Ο κύριο Χαρδαλιάς μας έχει συνηθίσει να φοράει πάντα μάσκα, η αλήθεια λοιπόν, είναι. Τώρα εδώ, τι, φάουλ. Φάουλ. Φάουλ. Και δεν φοράει και κανένας εκεί. Μάσκα, γύρω τριγύρω. Ο Γενικό Γραμματέα, λοιπόν, ήταν αυτό πολιτική προστασία, είναι υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων. Ε, κυκλοφορεί χωρί Μάσκα, κυκλοφορούσε σήμερα το πρωί χωρί Μάσκα, και φίλησε το χέρι του το ράσο του παπά. Το απόγευμα θα βγει στι 6 να μα κουνήσει το δάχτυλο, να ανακοινώσει μέτρα και να εφιστήσει την προσοχή σε όλου του Έλληνε πολίτε, γιατί όλοι εμεί ανεύθυνοι τέτοιο είμαστε, δεν τυρούμε τι στάσει τη αυτό θα κάνει, είναι τσαρλατάνοι κανονικοί και του έχουμε δει υπουργού, βουλευτέ να φυλάνε εικόνε, να φυλάνε τα χέρια των παπάδων, να πίνουν από το ίδιο κουτάλι και να κυκλοφορούν και χωρί μάσκα σε κέντρα διασκέδαση, σε βραδινέ συναυλίες. Πολλοί από αυτού έχουν και την εικονίτσα όπω ο Χαρδαλιά, την εικόνήτσα τη Παναγία. Πήγε στο Ζαχαράτο και είχε στο τραπέζι και την εικόνα τη Παναγία. Έβγαλε βόλτα την Παναγία. Να πάει να δει τον Ζαχαράτο, κανονικοί τσαρλατάνοι, κάνουν ό,τι μπορούν. Και θα ακούσουμε τι είχε απαντήσει ακριβώς ο Χαρδαλιάς όταν είχε ερωτηθεί για τον Κουμουτσάκο που σκόνταψε μπροστά στον ιερέα. Όχι θα σας μιλήσω από καρδιάς. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε. Απλά κάποιοι έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Απλά κάποιοι έχουν επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Καταπληκτικό! Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα με αυτά τα ζώα! Ποιος! Ποιος! αυτο ένα μηδέν Ζήτω το έθνος! Γιατί δεν φωνάζετε! Δημοκρατία Γιατί δεν φωνάζετε Ά, Ζήτω η νέα δημοκρατία Γιατί δεν φωνάζετε Εδώ η ελληνοφρένεια Ζήτω και η ελληνοφρένεια Πάντου όχι μόνο εδώ. 10 80 2180-80 Τηλέφωνο επικοινωνίας Η Χριστίνα Αγγελάκη δυθμίζει σήμερα τον ήχο e RadioPapakiparapolitica.gr Το mail του σταθμού Αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς έχει γίνει κατάληψη. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Πάει στι πρώτες διαφημίσει. Ναι. Έλα. Ο άνεργος, από Θεσσαλονίκη είμαι. Ακόμα. Ακόμα, ακόμα. Άκου έχω κάτι. Άκου. Ακούω. Ο Έφερε ο τα πρόεδρος. ψάρια. Ήρθε Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος, Ήταν κάτι κυράτσε. απέξω και φωνάζανε γεια σου. Κούκλο είναι, κούκλο Παλαμάκια. Ήταν εμένα μου ακούγονταν σαν δέρμα που πλατσουρίζει δέρμα. <laughs> Δεν ξέρω τι Κύριε. να υποθέσω, τέλο πάντων. Τέσσερι ώρε μιλάμε το βγάλαντο Αλλά εκεί ούτε σημειώσει ούτε σκονάκι ούτε τίποτα σαν τον άλλον. Απέξω όλα. Απέξω, απέξω. Αυτά δηλαδή που βλέπει κάτι διάφανα αριστερά και δεξιά του σε τριπόδι δεν είναι ο τοκιού. Ναι, δεν είναι ο τουκιού. Δεν γράφει εκεί τα κείμενα. Αυτά είναι για να του κάνει ανάκλαση από τον ήλιο να μαυρίζει. Μην μείνει εκτό καλοκαιριού καθόλου. Του κόψα μου του κόψα με τα μάνια μηχανή και το μάρισμα. Λε. Ε. Ναι, ναι, δεν είναι οκιούου, απέξω τα λέει. Thank <sweak> you. Έλα καμιά, καλή μου Έλα μαναρί. Λοιπόν, σε πήρα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα το θύμια και με συγκίνησε με το Φίσα και μου θύμισε κάτι δικά μου που είχε κάτι προηγούμενο με φασίστε. Στο στρατό. Γιατί. Λοιπόν, που λε, πήρασα το μάλλον και εγώ η δυχέμια, εννοήμαι ένα αρχικοκουμύ. Ο πατόρ μου πέθανε στο γράμμο, ήταν από τους που πέθανε στο γράμμα, ήταν από του τελευταίε που πέθανε στο γράμμα, που του κάψαν οι αμερικανοί με τι απάνω. Όλο αυτό το συζητήσαμε ένα λογαγό, ο οποίο ήταν απίστευτο άνθρωπο και καμία σχέση με του φασίστε, παρόλο που είναι στη ζητή δύναμη. Το άκουσε όμω μια από πάρα. Κατάλαβε στην τελευταία τρίπα τη πλοέρα. Ναι. Αποτέλεσμα να να να μου λένε ότι θα μου ράψουν στην, στην εξάρτηση τύχη για κονσερβοκούτι και άλλα τέτοια ωραία. Εγώ του έγραφα εντό την πόλη μου. Αυτά μου φαίνονται τιμητικά όμω. Βράω, εννοείται. Και ειδικά όταν είπα στον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι εγώ δεν τραγουδάω τα Μακεδονία, ξακουστείρε φίλοι, γιατί θεωρώ το μεγαλύτερο φασίστα, ξεκίνησαν να πέφτουν φυλακέ. Αποτέλεσμα, 80 μέρε φυλακή, δύο σπασμένα δόντια. Αυτό. Α, Το μόνο που έχω να πω σε όλου του πυκτηρικάδε που θα πάνε στο στρατό, να πάνε στο στρατό, να κάνουν την καβλίδα του και να μην σκύψουν ποτέ το κεφάλι σε κανένα καμιο φασίστα. Σε κανένα όμω. Εκειχνά σου λέω σα ακούτε το ναι. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Αυτό είναι ο σταθμό παραπολιτικά Αθήνα, επηρεάζει, έτσι. Ναι, ναι. Δεν σας ακούμε... Από ρόδο σα τηλεφωνώ, βλέπετε το τηλέφωνο μου, Δεν σα ακούμε το βράδυ μετά τι 10 η ώρα. Γιατί μετα... το μεταβιβάζετε το σταθμό στον τοπικό σταθμό τη ρόδο εδώ πέρα. Γιατί μα έχει απαγορεύσει το κράτο, κολλάει κορονοϊό μετά. Πώ είναι τα μαγαζιά μετά τι 12, είναι ο σταθμό μετά τι 10. Μα, ναι, μαι, μαι, μαι, μαι. Μεταδίδονται λέει κύματα κορονοϊού ή επειδή έχουμε πολύ ανεβαστικό πρόγραμμα εγκίνη την ώρα, ξεσηκώνουμε. Κόντε ο κόσμο, βγαίνει έξω, τσουπ κολλάει. Ωρα φίλε μου, ωραία. Ναι, ε, ναι. Είναι για την προστασία, καταλάβατε. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σου πω, φίλε μου. Χάνουμε ωραίε εκπομπέ, δεν ξέρω αν μπορώ να τι ακούω κα, κατά κάποιον άλλο. <gespans> θα το κοιτάξουμε, θα το κοιτάξουμε. Για την ώρα δοκιμάζουμε να ακούμε με μάσκα. Εντάξει, <gum> <gum> έστω και έτσι. Έγινε να είσαι καλά. Και... Καλή ημέρα, φίλε μου, και αδύναμη. Καλή όντω ο συνεργάτη <gum> Καλημέρα, καλημέρα. Ελαγορίνα μου, επειδή έχω μπερδευτεί ρε φίλη και λέτε πολλά ψέματα και εσεί λέτε ψέματα, και οι γιατροί νοσοκομειακοί λένε ψέματα και οι άνθρωποι που έχουν συγγενεί νεκρού λένε ψέματα. Ναι, και, και οι άνθρωποι θα... που έχουν συγγενεί νεκρού λένε ψέματα. Ακριβώ γιατί δεν πιστεύετε ρε φίλη την κυβέρνηση Σάρα, η οποία έχει, πολύ σα... έχει δώσει πολύ σαφή για το πώ αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τον κοροναίο. Κοντζαμάνι Απρίλιο. 850 με. Πώ το λέτε, τον άνθρωπο και η κύρια σαυλοκέφαλο. Αυτό, νο... λίγο... Αυτό είναι λίγο σαν του αλαφούζου. 547, 50, 50, 50, το αλαφούζου 550-47 εκατομμύρια πενήντα, Σα του, είναι σαν του νεκρού του Στάλιν. Είναι σαν το, το χρέο του Βαρουφάκη. Είναι όλα αυτά στο ίδιο μέγεθο. Mm. Και 1000 Μάιου 950 μεθ. Μητσοτάκης, Ιούλιο 1015 μεθ. Μητσοτάκης, Ιούλιο πάλι τέλει 930 μεθ. Κοντοζαμάνι προχθέ 200 μεθ. Τι γίνεται, μα, γιατί δεν πιστεύετε την κυβέρνηση. Αφού λέει τρελήθεια. Ναι, είναι απλό. Είναι οπτική. θέμα οπτική. Εγώ τα λέω και απόφαση. Αν πει, εγώ θα του πιστεύω ό,τι και να λένε, είσαι πιο χαρούμενο μετά. Έχετε όλοι κάποια θέματα ανοχή. Ανοχή και αποδοχή. Λύστε με τον ψυχολόγο σα κάποια στιγμή, Φιλά μου, εγώ πιστεύω Νέα Δημοκρατία, ακολουθώ και όπως ξαναπεί και θα το λέω, δεν γίνεται φίλα αφού δεν κάνει τίποτα, έχουν αναλάβει μόνοι τους, μόνοι τους έχουν αναλάβει να τρώνε σάρκα τους. Αφού δεν τους εμείς, θα μόνοι τους. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ζώα. Είναι σαν το ανέκδοτο αυτό που λένε άντε να δούμε ποιο θα μας γάμει τώρα. Ναι, έτσι. Το, το, ζητώ. το έθνος, ζητώ. η Ελλάδα μας, ζητώ. οι ένοπλε δυνάμεις μα! Το, το έθνος, γιατί δεν φωνάζετε, η χωροφυλακή μας, ζητώ. ζήτω λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο κυρίως. Έχει έρθει η ώρα, έχουμε αργήσει κιόλας να ακούσουμε τις ιδέες από την ελληνική αστυνομία. Πλητωμενοι σε ένα λεπτό, στο μικρόφωνο ο Βάλσαμος της ψυχής τον κατήγγει κοντις καρδίτσας είναι η παρουσία εκεί σήμερα του πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τις μεγάλες καταστροφές, η έλευση εκεί του ηγέτη μας δίνει κουράγιο στους πλημμυροπαθείς οι οποίοι, χαρούμενοι και γελαστοί αν και λασπωμένοι, υποδέχτηκαν το σωτήρα μας. Ο πρωθυπουργός μας με τη σειρά του μίλησε για μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης αφού κατάφερε, όπως είπε, να καταστρέψει έναν νομό αλλά να σώσει από τις καταστροφές τους υπόλοιπου 51 νομού της χώρας. Από κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας. Που να μην χάσει ευκαιρία, πήγε χθε να επιθεωρήσει του πλημμυροπαθεί τη Καρδίτσα, λε και ξεχάσαμε τι έγινε στη Μάνδρα, τι έγινε στο Μάτι, τι έγινε στη Μαρφίν, που δεν λένε τίποτα. Σαν να μην έφτανε το κακό τη πλημμύρα, του ήρθε και δεύτερο κακό στο κεφάλι, όταν είδαν στο πλευρό του τον πρόεδρο του 15 Μελού, να λέει ότι θα σκίσει την πλημμύρα όπω έσκυσε το μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Παρανομία κοινωνούν πια τα στελέχη της κυβέρνησής μας. Κρυφά, με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και φορώντας στολές παραλλαγή, υπουργοί και βουλευτές προσέρχονται στις εκκλησίες για να μεταλάβουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την κατακραυγή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Έτσι προχθές, ο Φακός συνέλαβε τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω από ναό, τα ταυρομάχο, έχοντας δίπλα του τον Φάνο Πλέβρη, κάρμεν. Εν τω μεταξύ, συνέχεια στο θέμα που ανέκυψε με τον Γιώργο Κουμουτσάκο και τις εικόνες που τον δείχνουν να κοινωνά, έδωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με δηλώσει του, δεν είχε πρόθεση να κοινωνήσει, αλλά ευρισκόμενος σε εκκλησία σκόνταψε και έπεσε πάνω στη λαβίδα, έχοντας ανοιχτό το στόμα του. Μη μπορώντας να το αποφύγει, κατάπιε τη Θεία Κοινωνία. Αμάρτησα μαζί σου κι έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα να με έλα Δήλωσε ο κύριος Κουμουτσάκος. Καιρός. Ήλιος με πόδια στην Αντική, έτοιμος να την κοπανίσει κι αυτός, μην κολλήσει το Αθιά φιλοσοφία τώρα στο τέλος από τον δημοσιογράφο Ματ Ματατζή και Μπαλούρδο. τώρα θα ακούσουμε αποκάλυψη, θα ακολουθεί μεγάλη αποκάλυψη για όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες Γιατί όλο αυτό το όνομα του κορονοϊού η κοροναϊού δεν είναι τυχαίο. κορονα, κορονα τι σας θυμίζει δεν σας θυμίζει το πάνω μέρος του κεφαλιού Επομένω. Έχει να κάνει με την επίφυση. Πάνε να μας κλείσουν την επίφυση. Το καταλάβαμε. Η επίφυση έχει να κάνει με το τρίτο μάτι. Τα λέω αυτά. Ασχολούμαι με τις ενανακτικές θεραπείες. Και τα έχω πει και σε βίντεο μου. Μικρό, μη, μικρό βίντεο. Τώρα έχω αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνω στον κόσμο να μιλάω. Χωρίς να που Λοιπόν, θα τους αφήσουμε. Όχι. Το θετικό είναι ότι και δεν φοβάται και θα κάνει βίντεο. Η συγκεκριμένη κυρία είναι από συγκέντρωση. Είναι αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι τύποι. Ε, κάποιοι τους λένε Που λένε ότι τι είναι ο κορώνα. Ο κορώνα είναι το κεφάλι. Επομένως βγάζει αμέσως το συμπέρασμα και πάει παραπέρα. Αυθέρετα όλα τα συμπέρασματα. Αλλά τρέχουν πολύ γρήγορα. Βγαίνουν αβίαστα τα συμπέρασματα. Και με μια λέξη επομένω ή άρα προκύπτει το εξή. Θα κάνουμε και εμεί το ίδιο, γιατί εδώ η κυρία αποκάλυψε ο κορώνα, είναι το κεφάλι, είναι το τρίτο μάτι και όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικά που δεν τα λέει κανεί και θα έχει ανακαλύψει η ίδια η κυρία που θα κάνει και βίντεο. Η λέξη κορώνα. Η λέξη κορώνα, το κάπα είναι το 10, το ο μικρό είναι το 15, το ρο είναι το 17, στο αλφάβητο το ελληνικό, το ω είναι το 24, το νη είναι το 13, το α είναι το 1. Όλο μαζί 80. Επομένω. Τι σημαίνει αυτό, τίποτα. Ε, το όνομα Bill Gates όμω, θα έχει ακολουθήσει ο συλλογισμό, δεν έχουμε κάνει μελέτη ως εκπομπή. Το όνομα Bill Gates, αν το μετρήσουμε στο αγγλικό αλφάβητο, βγάζει 87. Επομένω, 87 Bill Gates. Μίον 80 κορώνα, 7. Το 7 είναι τα 7 πληγέ του Φαραώ, 7 ονομά ένα δωμά, 7 τραγούδια θα σου πω. Όλα αυτά. Γιατί είναι καλύτερα τη κυρία, δεν κατάλαβα. Βγάζω κι εγώ συμπεράσματα τέτοια. Η λέξη Rockefeller βγάζει 110. Μια 80 που είναι του κορώνα είναι 30. Τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Σε επόμενο βίντεο θα κάνουμε τις σχετικές αποκαλύψεις. Θα βάλουμε λαό τώρα. Θα βάλουμε Θα βάλουμε τα λαό δύο που είναι επίσης αξιόλογα ηχητικά. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Για σου Παστολή, τι κάνεις, Καλά. Χρήστος από Μόναγο, χρήστος, πώς, από μόναγο. πώς, χρήστος. χρήστος, Χρήστος από Μόναγο, ναι. Σε είδασαν, yeah. σήμερα, από Υπήθηκα, σε είδασαν και σήμερα, περνούσα από τα σύνορα το τρένο. Υπήθηκα, σε σαν και σήμερα, περνούσα από τα σύνορα το τρένο. Εξαράφτε, με τις black metal. Το ξέρω εγώ. Yeah. Περνώντα από το μόναχο μονάχι σου yeah. Μπαγκάζια καναδιό yeah. και το συνάχι σου ήταν Έρχόσουν yeah. από το μόναχο μονάχι σου Μπαγκάζια καναδιό και το συνάχι σου ήταν αθεματισμένο. Σε yeah. τραγουδιάρα, μπράβο. Είμαι τραγουδιάρα. Yeah. Μετά είναι και το ωραίο yeah. που λέει: yeah. Ποτισμένα τα σεντόνια από τη μυρωδιά. Αυτό είναι το ανώμαλου. Λέγε φίλε μου. Καταρχά, να σε ευχαριστήσω για όλη την παρέμβαση που μα κάνει χρόνια εδώ στο Μόναχο, γιατί είμαι μια εξαιρετία εδώ. Όπα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πω, εγώ να ξεκινήσω. Πρώτη φορά σου είπα τηλέφωνο και νιώθω λίγο άβολα. Αλλά για να ασκήσω κριτική στο κολοκράτο, το οποίο υπάρχει πλέον, το Μισουδακέκο κυρίω, μέσα στον κορονοϊό, εδώ στη Γερμανία, στο Μόναχο, έτσι, έχουν σταματήσει τα κονδύλια όλα τα ηλίθια τα οποία έχουν ξεκινήσει ε, ξεστύπου έργα, ξε κτλ. για του δρόμου και τα δώσαν όλα για να βοηθήσουν του ανθρώπου του κορονοϊού. Yes. Και εκεί πέρα στο σκατο κράτο Ελλάδο, ενδιάμε στην Ελλάδα. Παντιμία, κάνε έκανε όσο βλακό, ο Γιάννη να πούμε, ο τα έργα του περιπάτου. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αρχίσει η μέθα. Και τι θα δώσουν τα, τα κάνουμε μένε. Δεν συνέφε τόσο. Και βασικά α, δεν δούλευε και η αδελφή του σε κανένα νοσοκομείο για να βολεύει. Η αδελφή του δούλευε εκεί που είναι τα χρώματα. Ναι, αλλά... ε, εκεί βόλεπε α... να δώσει δουλειά. Πού θα δώσει δουλειά σε νοσοκομείακού. Ε, ε, εκεί δώσαμε ναι, χειροπρωτήματα. Ναι, ναι. Τι άλλο θε. Είναι α... λακτήστικο α... αυτό που λέτε κύριε, να μην κάνουμε περίπατο για να σώσουμε την υγεία. Βάζετε διάλογο το, διάλο το χάμω. Ναι. Όχι, με, οι περισσότεροι οδηγάμε, να... οι περισσότεροι οδηγάμε. Δεν νοσούμε για την ώρα, yeah. άρα ο περίπατο αφορά περισσότερο κόσμο. Τέλο. Λογική Μητσοτακέικου yeah, αυτή η καραμπινάτη. Ναι, yeah, χωρί καν να κάνουν. Πώ λέγεται, Αμό το ξεχνάνε τα ελληνικά μου. Χωρί να κάνουν διαγωνισμό. Εδώ θα okay. ξεχνάνε αυτοί που μένουν στην Ελλάδα. Μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Ναι. <συσί> ναι, χαίρετε, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σα προφανώ νωρίτερα για ένα τηλέφωνο, ζητάω, αναζητώ την κυρία και μου είπε να καλέσω σε 2-3 λεπτά πάλι πίσω τώρα δεν ξέρω προφανώς δεν είσαι ενημέρος εσύ Ας σας γλέντησε ε, Όχι δεν είμαι ε, Ποια είναι η κυρία που δουλεύει ε, Είναι στο παραπολιτικά.gr στο site Ααα oh. Μάλιστα. Πρόκειται για επαγγελματικό ή για προσωπικό τηλεφώνημα, ε, Είναι επαγγελματικό. Α, δηλαδή, α, με, α. με αφορμή ένα δημοσίευμα τη, θέλω κάποιε πληροφορίε να μου δώσει. Όπω το ε. τηλεφωνό τη, α πούμε, αυτή είναι μια πληροφορία. Είστε λίγο πέφτουλα. Συγγνώμη. Είστε λίγο πέφτουλα. Όχι, κυρία Θέλω να ρωτήσω, έχει κανένα δημοσίευμα. Α, στο... γιατί μα παίρνουν και ζητάνε τηλέφωνο από διάφορα κορίτσια εδώ πέρα και αγόρια. Και είμαστε Όχι σε δύσκολη είστε. θέση. Μπορεί να το δώσουμε, μάλλον μπορεί να παρενοχλήσει. Μπορεί να πάρει, ενοχλήση, μπορεί να ανώμαλος, να πάρει από κάτω να δείξει. Όχι, Κανένα δημοσίευμα στο site προδιετία για μια εταιρεία συμβούλων. Ανορίστε και... Ναι, πάνω στην yeah. ώρα. Yeah. Γιατί το συζήταγε και αυτό το, το πρωί δύο χρόνια το συζήταγε. Έλεγε ένα δεν έχει πάρει. Να. Και Οπότε ε, βρήκατε ε, ε, αυτή ε, την αφορμή. Πέφτουν, α μου φαίνεστε. Όχι, κύριε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ε, ε το μα τώρα πριν πέρα. από δύο χρόνια, αγαπητέ, με ένα site, ένα δημοσίευμα πριν δύο χρόνια, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι τώρα. Λίγο μου φαίνεται αφορμή. Αφορμή για να βρεθείτε. Από το τηλέφωνο, δεν έχω καμία. Κάποιοι και από το τηλέφωνο. Κάποιοι τη βρίσκουν από το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ε. καταλαβαίνω. Εντάξει, καλώ. Είμαι και εγώ σε position trading sale, καταλαβαίνετε, προστατεύω. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας. Παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δεν είμαστε φυτά. Δεν είμαστε ζώα. Πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι και να προνοούν πράγματα και στο πρόβλημα να είναι εδώ. Απαιτώ να είναι εδώ. Κουράστηκα να μην είμαι εδώ. Να τους βλέπουμε τα σκαρπίνια και τα κοστούμια και να μας το παίζουν πολιτική επιπέδου. Κανένας δεν είναι πολιτικό επιπέδου. Είμαι νέα δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Χωρε μάνα μου. Με αυτά τα ζώα. Ωρε τι έχει να γίνει Αυτό αυτό ένα, μηδέν. Ε, Θα κάνουμε τώρα μια συγκριτική έτσι μικρή μελέτη ραδιοφωνική πάντα της σοβαρότητας και της φεδρότητας Σήμερα το πρωί στην Καρδίτσα έγιναν και απεγκλωβισμοί από ένα χωριό, πέμπτη μέρα πήγαν τα ελικόπτερα και έβγαλαν κάποιους κατοίκους Μόλις έχει βγει μια κυρία στα παιδινά εκεί και είναι και δημοσιογράφος δίπλα, θα ακούσουμε Τι είπε η κυρία και τι, τι ρώτησε η Θέλουμε απλά ε, Ό,τι δικαιούται ο κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα. Έστε, εύκολη, εύκολη πρόσβαση. Μα Πραγματικά τι ε, όλα να σα πω λίγο. με τον Λινέτε, γιατρό, σα συνέχεια. Ε, ε, δόξα το Θεό είμαι υγιής είμαι μια χαρά. Δεν φοβήθηκα ότι μια στιγμή. Σα ευχαριστώ. Να ανησυχείτε για τον κόσμο που είναι εκεί πάνω και είναι εγκλωβισμένοι. Και θέλουν άμεση αποκατάσταση, νέα χάραξη, νέα, ε, νέα μελέτη, νέο οδικό δίκτυο για να τελειώσει η ταλαιπωρία μα πια. Είμαστε που... λίγοι, αλλά είμαστε. Υπάρχουν, είμαστε ζωντανοί. Ενδιαφερθείτε Φάκι για μα. Αυτό ήρθαν τα ελικόπτερα, έτσι δεν είναι. Ήρθε ο ίδιο ο κύριο Καρδαλιά να σα πάρει. Όχι όχι, όχι, όχι, δεν το, το συνέστησα. Αν ναι, πανίδατε ελικόπτερο συντώνιζε. Όχι, όχι, πού να δω εγώ. Ήρθε ο ίδιο ο κύριο Χαρδαλιά, ρωτάει την κυρία με το σοκ των πέντε ημερών και νομίζει δημοσιογράφο που θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό ότι ο ίδιο ο Χαρδαλιά, πρώτη ερώτησή τη, πήγε να την πάρει, λέει όχι κυρία. Και μετά λέει δεν τον είδα, ήταν στο δεύτερο ελικόπτερο. Ότι είσαι εγκλωβισμένο, πέντε μέρε χωρί ρεύμα, έρχεται ένα ελικόπτερο, σε ανεβάζει πάνω και ο νου να κοιτάξει στο διπλανό ελικόπτερο, ποιο είναι μέσα και αν είναι ο πεις, Χαρδαλιά, να πει μπράβο Αυτά τα μυαλά ενημερώνουν, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά αυτά κυριαρχούν. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ναι, για χαρά. Γεια. Ο κύριος Ο ίδιος. Ο ίδιος. Χάρηκα πολύ κύριε για την γνωριμία. Θα ήθελα να πω, να δηλώσω μάλλον στον κύριο Θήμιο, ότι δεν αμφισβητούμε ούτε κανέναν ιό, δεν αμφισβητούμε καμία πανδημία. Αμφισβητούμε του ειδικού, αμφισβητούμε. Αμφισβητούμε τη, τη Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία αν θε να κάνει και ρήμα εδώ. Αμφισβητούμε τη Νέα Δημοκρατία, αν θε να κάνει και ρήμα. Ρε Φιλαράκι, εννοείται ότι αμφισβητούμε και τη Νέα Δημοκρατία, αμφισβητούμε του κυβερνώντε, δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία, δεν ξέρουμε πώ πεθαίνουν γενικά από γρήπη μέχρι τέλο Αυγούστου, για παράδειγμα, με την Στοιχεία του 19. Αμφιστητούμε πολλά πράγματα που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Και βγαίνουμε και άλλοι που είναι πάλι. Φαργέμαι, και... με κουράζεις με Φυλή. κουράζεις δεν μπορώ, σε παγέμαι, εγώ σε βαρεθεί με έχει κουράσει. Πέμενε πολύ, μου περίμενε. Δεν ε, θέλω, θέλω άλλο. Στη φωνή του λαού η φωνή του λαού. Να μου, όρσε μαλλιώ καπούσε και η φωνή του λαού. Ούστ. Γιατί ρε φιλαράκι γιατί, γιατί με ζητηθεί έτσι. Φιλάκια, εκφράζω φυλλακά. Κάστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμάλα, γεια σου, φίλη, μου γεια. Καλησπέρα. Ήσασταν εκπληκτικό προχθέ, τη βασικά, Εκπληκτικότατο. Καλησπέρα. Εσεί yeah. πού ήσασταν, Εγώ ήμουν στη στην αυλή. Στην Τεχνόπολη, Ναι, ναι, ναι. Αχ, Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Όταν... Περάσατε καλά, Βέβαια. Τι το ρωτάτε αυτό. Πόσο χρόνο είστε, ναι. αγαπητοί, 23. Καλά είναι. Έτσι <laughs> από περιέργεια. Έχετε κοινό νεανικό. Και πώ και ήρθατε, Πώ και ήρθατε, είμαι φάνη. Από πού ε, Τι από πού ω έχω το αυτά. Τώρα μία ερώτηση. Πότε θα κάνετε τη συναυλή τη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Αυτό. Το Σάββατο που θα μα έρθει. Αυτό το Σάββατο. Οπότε, αφού είστε φαν, μαζέψτε τα μπουγαλάκια σα. 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το Σάββατο στο ανοιχτό του Μήλου, Open Air Μήλο, Open Air Βαβυλονία. Έτσι λέγεται. Καλή επιτυχία. 9 επιτυχία. η ώρα έναρξη. 9 επιτυχία. η ώρα έναρξη. Ελάτε νωρί. Ωραία. Και για Οκτώβριο-Νοέμβρη θα κάνουμε τίποτα πάλι Θεσσαλονίκη. Γιατί, Μωρή, τώρα σου είπα Θεσσαλονίκη. Ε, τώρα ναι, αλλά και πάλι. Θα... Εγώ τώρα θα ειδοποιήσω του φίλου μου και τα λοιπά. Αλλά και πάλι το Οκτώβριο-Νοέμβρη παίζουμε αθήνα. Καλό σε κόσμο των πραγμάτων. Εντάξει τότε. Καλέ επιτυχίε. Οπότε θα τα πούμε πάλι. Θεωρώ. Καλή δύναμη. Γεια σα. Γεια. Yeah. Κορονοϊό. Αν ήταν θηλυκού γένου. Αν ήταν. ή κορονοϊό, ξέρω εγώ. Θα πήγαινε στο Αγίορο. Μήπω πήγε επειδή είναι αρσενικό γένου, ρε παιδί μου. Είναι η κορόνα όμω. Αν θε, είναι η κορόνα. Ε καλά, η κορόνα θα πήγαινε έτσι κι αλλιώ εκεί. Ναι, σωστό. Συσμοί, λοιμή και καταποντισμοί, καταστροφές, πανδημίες, τι άλλο, τι μπορεί άλλο να γίνει ρε φίλοι. ΔΕΗ, συσμοί και καταποντισμοί. ΔΕΗ, συσμοί και καταποντισμοί. Ένα τρία να μου έχει la 3 hronya puedes nam oxigiris Mates a το και μακριά να πίσω τι ξέρω; εγώ, Δεν είναι μια ταπετσαρία. <συμή> δεν είναι, όχι, <συμή> μακριά δεν είναι. Αλλά σκέψου, δεν έχει ανοίξει, δεν έχουν ανοίξει, ξέρω δεν έχει ανοίξει. Ούτε σπίναλόγα κάνει. <συμή> <συμή> <συμή> <συμή> <συμή> <συμή> <συμή> Άκου η βοήθεια ακού, ακούει την εκπομπή. Ε, σίγουρα. Ακούει γιατί ακούει λέσχια ξερολύσσια και νομίζω ότι του πέφτει λίγο σαλάκι δεξιά εκεί στο στο Πηγούνε αυτό το διπλωμένο που έχει από κάτω. Και να μην ακούει αυτό, ακούνε τα πληρωμένα του Τρόλ. Τα πληρωμένα του Τρόλ. Ακούει η ομάδα ηλίθια.